Ραδιοκαταγραφές. Η παρουσία της Χριστιανικής Φιλιτικης Ένωσης στους 91,2 τον Ημ της Πειραικής Εκκλησίας. Για νέους ακροατές που δεν παραμένουν θεατές. Αγαπητοί ακροατές της Πυραϊκής Εκκλησίας, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στους 91,2 των FM και ακούτε τις ραδιοκοταγραφές, τη ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιοδετικής Ένωσης. Στα μικρόφωνά σας απόψε θα είναι η Αγγελική Καλκάνη σας. και η Μόνικα Παπά, ενώ στη ρύθμιση την επιμέλεια του ήχου θα έχει ο Βαγγέλης Φαγκενάκης. Στα τηλέφωνα της Πυραϊκής Εκκλησίας στο 210-4118-602 και 210-4118-640 τις καθημερινές μπορείτε να αφήνετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας, καθώς και τις προτάσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε άμεσα με την παρέα των ραδιοκαταγραφών με δύο ακόμη τρόπους. Με email στο email της εκπομπής μας radiocatagraffes.papakichfe.gr καθώς και μέσα από τη σελίδα μας στο facebook www.facebook.com slice-ραδιοκαταγραφές με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματά σας. Μην ξεχνάτε ακόμη ότι στο site της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης, στο www.hfe.gr, ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές, οπότε υπάρχει δυνατότητα να κατεβάζετε και να ακούτε τις παλαιότερες εκπομπές. Την εβδομάδα που μας πέρασε καθώς και την εβδομάδα που διανύουμε επικρατεί ένας αναβρασμός σε όλο το φοιτητικό κόσμο της Ελλάδας και ιδιαίτερα στην Αθήνα. Ο λόγος το αμφιλεγόμενο πλέον σχέδιο Αθηνά που έχει ήδη ξεκινήσει να λάζει το χάρτη τον ελληνικών ΤΕΗ και γενικότερα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας. Οι αντιδράσεις ήταν και είναι πολλές όπως και τα ερωτήματα που προκύπτουν τόσο από ανά την επικράτεια όσο και από καθηγητές. Τα στρατόπεδα, στα οποία έχουν χωριστεί, είναι σε τέσσερα κύρια. Πρώτον, σε αυτούς που υποστηρίζουν την υλοποίηση του σχεδίου ως έχει. Δεύτερον, σε εκείνους που το αντιμάχονται, χωρίς καμία συζήτηση. Τρίτον, σε εκείνους που θέλουν να υλοποιηθεί, αλλά με προϋποθέσεις και τελευταίοι εκείνοι που δεν γνωρίζουν το θέμα καθόλου, οπότε δεν έχουν και άποψη πάνω σε αυτό. Ένα τέτοιο θέμα δε θα μπορούσε ποτέ να μας αφήσει αδιάφορους, οπότε και αποφασίσαμε να κάνουμε μια εκπομπή γι' αυτό. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν, μέσα στην επόμενη μία ώρα, να δείξουμε τα κέρια σημεία του σχεδίου Αθηνά, καθώς και κάποια παραδείγματα εφαρμογής του, ώστε η κατανόησή του να γίνει πιο πλήρης. Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τις δύο αντίπαλες φωνές ώστε να μπορέσουν οι ακροατές της εκπομπής να έχουν μία πιο σφαιρική άποψη πάνω στο θέμα. Αρχίζοντας λοιπόν, το σχέδιο Αθηνά έγινε για πρώτη φορά γνωστό στην κοινή γνώμη τον Οκτώβριου του προηγούμενου έτους από τον Υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο. Οι αντιδράσεις από πανεπιστημιακούς και φοιτητές ήταν άμεσες. Έκτοτε το σχέδιο αυτό έχει υποστεί ορισμένες τροποποιήσεις ώστε να φτάσει στην του μορφή και τελικά να τα τέλη του Μαρτίου του 2013. Αγγελική, εσύ έχεις ακούσει κάτι για το σχέδιο Αθηνά. Μόνικα, νομίζω ότι και δυο ως φοιτήτριας του Πολυτεχνείου δεν έχουμε ακόμη πληγή άμεσα από αυτό το νομοσχέδιο. Ε, ό,τι έχω ακούσει είναι είτε από συμφοιτητές μου, είτε από τα πλαίσια που υπάρχουν, κυκλοφορούν σε σχολή σε επίπεδο συνελεύσεων ε, και από το φόρουμ της σχολής ή όποιες ενημερώσεις έχουμε. Εγώ να σου πω την αλήθεια αυτό που το πρωτοάκουσα το συγκεκριμένο σχέδιο στην τηλεόραση όταν άκουσα τον θόρυβο που έγινε της πολλές καταλήψεις σε όλη την Ελλάδα μέχρι και άκουσα ότι κάποιοι φοιτητές σε κατάσταση διαμαρτυρίας έκλεισαν και ένα λιμάνι προκειμένου να μην περαστεί το το συγκεκριμένο σχέδιο, σαν διαμαρτυρία. Ε, οπότε, καταλαβαίνω, αγγελικοί και οι δύο είμαστε στην τελευταία, ε, στην τελευταία βαθμίδα, που δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για το συγκεκριμένο σχέδιο. Ναι, ας μάθουμε λοιπόν. <laughs> Όντως, για να δούμε τι λέει το Υπουργείο για το σχέδιο Αθηνά. Όταν δόθηκε στη δημοσιότητα το συγκεκριμένο πρόγραμμα, δόθηκε σαν βοήθημα ένα πλάνο με 34 ερωτήσεις και απαντήσεις σε ζητήματα που ήταν πιο πιθανού να ερωτηθούν, ώστε να βοηθηθούν έτσι όλοι, όσοι ήθελαν να ενημερωθούν πάνω σε αυτό. Από αυτές λοιπόν τις ερωτήσεις επιλέξαμε εμείς κάποιες που θεωρούμε τις πιο κύριες και αυτές θα σας παρουσιάσουμε. Σε μία ερώτηση λοιπόν, τι είναι το σχέδιο Αθηνά, του Υπουργείο Παντά. Το σχέδιο Αθηνά είναι το σχέδιο αναδιάρθρωσης στο ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, Επιβιώκει να αντιμετώπιση με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις παθογένειες και στρεβλώσεις των τελευταίο 20ετών. Ίδρυση και η λειτουργία τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προτίστως στα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, διαμέσου του κατακερματισμού γνωστικών αντικειμένων ή ελιπόν προγραμμάτων σπουδών, οδηγούμε σε επιχείηα χωρίς αντίκρισμα. Η νέα γενιά λοιπόν οδηγείται από το λύκειο διαμέσου μιας στις τέτοιες μορφής ανώτητες εκπαίδευσης κατευθείαν στην ανεργία. Προχωράμε στη δεύτερη ερώτηση. Ε, ποια είναι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της παθογένειας των τελευταίων ετών. Η ποσοτική ανεπάρκει και η χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών έχει ως αποτέλεσμα να μην εκπληρώνεται ο θεμελιώδης ρόλος της ανώτατης εκπαίδευσης και αυτό οφείλεται αρχικά στον κατακαιρματισμό των γνωστικών αντικειμένων και στα ελλείπη προγράμματα σπουδών, στην αναντιστοιχία προγράμματα σπουδών με το υπάρχον ειδικό διδακτικό και εργαληστηριακό προσωπικό εξαιτίας της απουσίας ή ελλειπούς τελέχωσης, τη χορική διασπορά trimethylaton αλλά και στον κατακερματισμό των γενών trimethylaton εντός ιχολών σχολ... ιχολόνων δριμάτων στη διανυπάρχει την ανακολουθία των γνωστικών αντικειμένων trimethylaton με τα περιφερειακά συγκριτικά πλεονεκτήματα και τους εθνικούς στόχους και στην αναρθολογική ανάπτυξη εκτιρολογικών και ϋλικοτεχνικών υποδομών εντός και εκτός περιφερειακών προγραμμάτων συνεχίζουμε με τους στόχους του σχεδίου Αθηνά. Εμ ιστοχη του είναι η εκπλήρωση του θεμελιώδους ρόλου της δημοσίας και των δρααντρι του βάθμης εκpäδεψης στην εθνική ανάπτυξη στρατηγική. της βιομηχανικής και τεχνολογικής εκpäδεψης, η πρόοψη της hæревνας και της κενοτομίας και η τους με την αγορά την επιχειρηματικότητα και την οικονομική γεωγραφία της χώρας, η εκpäδεψη κι ηνάπτυξεντεγονιστικού ανθρώπινου δυναμικού να μπορεί να στηρίξει παγξ στον ευρωπαϊκό διεθνή χώρο. Να δούμε τώρα τα προσδοκόμενα αποτελέσματα ενός τέτοιου προγράμματος. Για τους διδάσκοντες, είναι η παροχή στον συνθηκών διδασκαλίας και έρευνας και η προοπτική ακαδημαϊκής ανέλυξης και καταξίωσης. Για την νέα γενιά, δηλαδή για εμάς, τους φοιτητές, είναι η γνώση ένα διευρυμένο επαγγελματικό ορίζοντα και κινητικότητα, κοινωνική ένταξη και καταξίωση. Για την Ελλάδα γενικότερα, δημιουργία θυλάκων επιστημονικής αριστείας, ύπαρξη ανθρώπινου δυναμικού, υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και ουσιαστική αναπτυξιακή προοπτική. Οι προσδοκίες όλων, όπως αναφέρει το Υπουργείο Πηδείας, και των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών της χώρας, είναι διαμέσου του Σχεδίου Αθηνά η ενίσχυση της δημόσιας δωρεάν παιδείας, η απονομή τίτλων σπουδών με αντίκρισμα, δηλα αλλεκει δυνατότητα πανελληνιατικής αποκατάστασης η αναβάθμιση του πανεπιστημίων και του τει μέσω του εξορθολογισμού των γνωστικών αντικειμένων των τμημάτων με την ενίσχυση των και դριμάτων προκειμένου να αποκτήσουν εξωστρέφια και να δημιουρгийσουν κομβίαριστείες καθώς και να επιέλθει σύνθεση του ακαδημαϊκού χάρτη με τον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας να δούμε όμως τώρα πώς μπορούν επιτευχθούν οι στόχοι αυτού Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι εντάσσονται στην πρόταση παρακάτω επιμέρους ενέργειες. Ενωποιούνται τα κατακαιρματισμένα γνωστικά αντικείμενα σε νέα ισχυρά τμήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η διοίκηση επιχειρήσεων και η πληροφορική στα ΤΕΗ. Εντάσσονται όλα ανεξαιρέτως τα τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΗ σε σχολές, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της σύνδεσης με τις αντίστοιχες κατευθύνσεις. Αναδιατάσουμε χωρικά τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσα στις δικητικές περιφέρειες που βρίσκονται, στην προσπάθεια τα τμήματα τα οποία ανήκουν σε μια σχολή να στεγάζονται σε μια πόλη, ώστε να δημιουργηθεί μια κρίσιμη ακαδημαϊκή μάζα καθώς και ένα σύνολο συνεργειών ανάμεσα σε συγγενή τμήματα. Στοχεύονται τα ιδρύματα που διοικούνται από διοικούς επιτροπές και έχουν λιγότερα από τέσσερα τμήματα με ιδρύματα που λειτουργούν εντός της ίδιας περιφέρειας, προκειμένου να και να λειτουργεί ένα ισχυρό ίδρυμα αναπεριφέρεια ή ανααποκεντρωμένη διοίκηση. Τέλος, εισάγουν το θεσμό του Ομοσπονδιακού Πανεπιστήμιου στα ενδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Αττικής, προκειμένου να δημιουργήσουν κόμβους αριστείας. њитето Елотима је тимњатошо мегали метариф ми се е препе на и лубицито соамеса. Иа пади се пузинито и пругио певеаине и паракато. И ки верни се х смефти иј потки програматике се ложестис, ќед на навиарросите је пееввтикуа кави јку хартиш хорас, мехроне фармогисти и неде се во кави мај кој Όπως είχε τονίσει ο Υπουργός Παιδείας στις προγραμματισ... προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, η ανάκαμψη της χώρας δεν είναι δυνατή χωρίς την ανάταξη ε, και την αναγέννηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι παθογένειες και οι στρεβλώσεις είναι γνωστές και υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια. Συνεπώς, δεν πρέπει να χάνεται χρόνος ούτε για τους ενεργοί φοιτητές ώστε να έχουν πρόσβαση σε καλύτερες σπουδές και ισχυρότερα απτυχία από τον Σεπτέμβρη, ούτε και για τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων αυτής της χρονιάς, οι οποίοι θα πρέπει περίπου στα τέλη Μαρτίου να έχουν σε διάθεσή τους το νέο μηχανογραφικό. Να δούμε τώρα ποιους αφορά πρωτίστως αυτό το σχέδιο. Φυσικά τους φυτιτές που φοιτούν σήμερα δρίματα ιδρύματα και οι οποίοι θα αποκτήσουν ισχυρότερα πτυχία διαμέσου της δημιουργίας ισχυρότερων ιδρυμάτων και τμήματων. Ύστερα τους μαθητές που προετοιμάζονται για τις πανελλήνες εξετάσεις και θα κληθούν να επιλέξουν μέσα από το μηχανογραφικό δελτίο των επόμενων ετών, τμήματα και σχολές που διαμορφώνονται πλέον με τρόπο που να καλύπτουν τις αναζητήσεις τους και να τους δίνουν ουσιαστικές επαγγελματικές προοπτικές την ελινική κογηνία ως σύνολο που θα δέτη τις οικονομικές στις στις για τις πواعد των πεδίων να πιάνον τόπο. Τους πανεπιστημιακούς που θεργάζοντε σε βιοσιμότερα και διεθνώς ανταγωνιστικά τομῆματα και δρήματα. Τους δικητικούς ιπαλλήλους που θα βρούν καλύτερες εργασιακές συνθήκες σε πληρέστερα και σύγχρονα ίδρυματά. Και τέλος, τις τοπικές κοινωνίες που οφελούνται από την ύπαρξη τιμωμάτων ισχυρών, μιεπιωτικά και όχι μόνο ποσοτικά κριτήρια. Δηλαδή, τιμώματα στα οποία οι θα παρακολουθούν τα μαθήματα και θα αποφυτούν από αυτά. Οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να καταλάβουν ότι η και η της πορείας του έθνους δεν πραγματώνεται από μια κοινωνία ραντιέριδων και καταναλωτών, από την κοινωνία της γνώσης. Ε, συνεχίζουμε με το ερώτημα αν α, υπάρχει χρόνος για την απαιτούμενη διαβούλευση. Το Υπουργείο απαντά πως η πρώτη φάση του διαλόγου διεξήθηκε τους προηγούμενους μήνες με τις αρχές των ιδρυμάτων, τα συλλογικά όργανα της ακαδημαϊκής κοινότητας και τα πολιτικά κόμματα. Η δεύτερη κτηλεκτική φάση του διαλόγου εκείθεξε κινήση μεταξύ των βουσείας της Πρωτασίας του Πυργίου θα διαρκέσει περίπου 2 μήνες και σε αυτή θα λαβούν μέρος όλοι οι διαφερόμενοι και μπλεκόμενοι φορείς σε ethnico-topico επίπεδο και φυσικά εκείλεγμένες αρχές των δρυμάτων η πανεπιστημιακή και τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούσαν το Ήταν δυνατόν να γίνουν συγχωνεύσεις εντός του κάθε ιδρύματος ώστε να αποφεύγονται οι μετακινήσεις φοιτητών, καθηγητών και οικογενειών. Η συγχώνευση είναι τελικά γεωγραφική υπόθεση ή ζήτημα γενικότερο. Ε, και η απάντηση στο άνωθε ρώ... άνωθενε ρώτημα είναι ότι ο Ακαδημαϊκός Χάρτης της χώρας εμφάνιζε 40 ιδρύματα ανώτατα εκπαίδευσης με κύριο χαρακτηριστικό την ύπαρξη 534 τμήματων διάσπαρτων σε 63 πόλεις. Κυρία χαρακτηριστικά αυτού του χάρτη ήταν η τεράστια χωροταξική διασπορά των ποιμάτων, ο κατακαιρματισμός ομοειδών ποιμάτων, αλλά και γνωστικών αντικειμένων, καθώς και η ενορθολογική ανάπτυξη των κτηριολογικών υποδομών τους. Όλα αυτά οδηγούν σε ποσοτική και πολλές φορές ποιοτική ανεπάρκεια, που έχει ως αποτέλεσμα την χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη μέσα και από τις συγχωνεύσεις προκαλεί αναβάθμιση, ποιοτική και ποσοτική, της παρεχόμενης τετροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα παραπάνω που ακούσαμε ήταν αρκετά θεωρητικά. Και ίσως λίγο δυσνόητα για τους περισσότερους από εμάς. Οπότε ας, δούμε, ε, ας τα δούμε τα παραπάνω λίγο πιο πρακτικά. Να δούμε με κάποια νούμερα ποια είναι τα προβλήματα που οδήγησαν τους ανθρώπους το Υπουργείο να σκεφτούν να δημιουργήσουν αυτό το σχέδιο Αθηνά. Ένα στους 4is ακατέως τα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά έκανε μόνο μια ταξίδι για την εγγραφή του στο ίδρυμα όπου εισήχθη και στη συνέχεια δεν συνέχισε τις σπουδές του. Την ίδια στιγμή, πολλά τμήματα κύριος περιφερειακών ΤΕΙ έχουν ελάχιστους μόνιμους διδάσκοντες με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να κρίνεται απαραίτητη η προσλήψεις εν βασιούχων, οι οποίο εκتن πραγμάτων κάν μαθήμα βρωστά σε στα δάχτυλα φριτες. Ενδεικτικά, 13 τμήματα ΤΑΗ και 3 πανεπιστημιακά δεν έχουν ούτε ένα μόνιμο διδάσκοντα. Αυτά είναι ορισμένα από τα παράδοξα που κοστίζουν πολύ ακριβά στο ελληνικό κράτος, τα οποία έχει στόχο να διορθώσει το σχέδιο Αθηνά του Υπουργείου Πηδείας για την αναδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η στρεβλή αυτή κατάσταση αποδίδεται κερίως στους εξής λόγους. Πρώτον, τα τμήματα αυτά είναι περιφερειακ λειτουργούν λίγα χρόνια και δεν έχουν ακόμα τον αναγκαίο αριθμό διδασκόντων. Επίσης, οι φοιτητές αδιαφορούν για τις σπουδές τους, διότι το αντικείμενό τους είναι χαμηλής ζήτησης και το κόστος μετανάστευσης για σπουδές υψηλό, ενώ κάποιοι δίνουν εξετάσεις την επόμενη χρονιά για μια καλύτερη σχολή. Έτσι, στελέχοι του Υπουργείου Παιδείας εκτίμησαν ότι και από αυτούς που έκαναν δήλωση παραλαβής συγγραμμάτων Ακόμη λιγότεροι ήταν όσοι παρακολούθησαν μαθήματα. Ειδικότερα, με βάση τις δηλώσεις των φοιτητών για παραλαβή συγγραμμάτων από τους 73.000 αποφύτους λυκείου που εισήχθησαν στα Πενεπιστήμια και ΤΕΗ της χώρας το, 2000, το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, τελικά μόνο οι 59.000 ζήτησαν συγγράμματα για το πρώτο εξάμενο. Δηλαδή περίπου το 24% των πρωτοετών έκανε την εγγραφή του στη σχολή και μετά απλά την ξέχασε. Μάλιστα, το ποσοστό αυξήθηκε σε σχέση με το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν περίπου 20%. Τότε η Ιωνίων Ίσων το αρνητικό ρεκόρ, καθώς από τους αχθέντες το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, Μόνο το 32% έλαβαν συγκράμματα. Με βάση το σχέδιο Αθηνά, το ΤΕΗ ο Νίων Ίσων θα Πατρών και από τα 8 σήμερα τμήματα που έχει σε Αργοστόλη, Ληξούρη, Λευκάδα και Ζάκυνθο θα παραμείνουν δύο τμήματα, από ένα σε λιξούρι και Ζάκυνθο. Ακολουθεί το ΤΕΗ Καβάλας, στο οποίο το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 θα μόνο το 54% πήραν συγγράμματα το πρώτο εξάμενο, ενώ το υπόλοιπο 46% απλώς αδιαφόρησε. Στα πανεπιστήμια, το αντίστοιχο ποσοστό είναι ευλόγως μικρότερο, αλλά κάθε άλλο παρά με να αναφέρουμε ότι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας το 2011-2012 ζήτησαν βιβλία μόνο το 76% των ποιτητών, Δηλαδή, το 24% αδιαφόρησε για τις σπουδές του. Επίσης, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το 21% αδιαφόρησε από το πρώτο έτος για τις σπουδές, καθώς μόνο το 89% από τους πρωτοετείς σύντησαν βιβλία. Από την άλλη, υπάρχουν τμήματα που έχουν ελάχιστος μόνιμους διδάσκοντες και ουσιαστικά για να λειτουργήσουν βασίζοντας στους συμβασίγους, όπως έχουμε παραναφέρει. Το πρόβλημα είναι οξύ στα περιφερειακά ιδρύματα η διδκτικά 13 τμήματα τεί δεν έχουν κανένα μόνιμο διδάσκαλο. Μεταξύ αυτών, όπως αναφέρει το Ιπουργίο Παιδίας, περιλαμβάνονται η μεφτική Κοζάνης, ανήκεις στο τείδητικης Μακεδονίας, η νοσιλεφτική στο Διδυμότηχο, τεί Καβάλας, το Διατροφής και διοτολογίας στην Καρδίτσα, υπάγεται πάγητη στο τεί Λάρισας. Επίσης, 4 τμήματα έχουν ένα μόνο μόνιμο διδάσκαλο. 2 έχουν 2 διδάσκαλες σε τμήματα. Οι μόνιμοι είναι τρεις, ενώ συνολικά 52 τμήματα ΤΕΗ έχουν λιγότερους από πέντε μόνιμους διδάσκοντες. Όπως είναι ευνόητο, οι λιγοστή φοιτητές και καθηγητές δεν αποτελούν αριθμητικά κοινότητα ώστε να δικαιολογηθεί η ακαδημαϊκή οντότητα σε ένα ίδρυμα. Κανείς δεν αντίθετος με τον εξορθολογισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όμως ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει με ακαδημαϊκά κριτή αναφέρει ο πρόεδρος του ΤΕΗ Χαλκίδας, Ιωάννης Παθαράς. Για παράδειγμα, σήμερα υπάρχει ένα ΤΕΗ στην άμφισα με πέντε μόνιμους διδάσκοντες και η πρόταση του Υπουργείου είναι να δημιουργηθεί ένα τμήμα με διαφορετικό αντικείμενο και κανέναν μόνιμο. για κάτι που γίνεται λόγος σε σχέση με το σχέδιο Αθηνά είναι το επίδομα που θα δοθεί την αλλαγή έδρας σπουδών. Ε, συγκεκριμένα, επίδομα μετακόμισης θα χορηγήσει το Υπουργείο Παιδείας σε όσους φοιτητές θα αναγκαστούν να λάξουν έδρα σπουδών λόγω Αθηνάς. Το επίδομα είναι κατά την αλλογή εκείνο που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι για τη μεταφορά οικοσυσκευής και με βάση το οικογενειακό εισόδημα των φοιτητ Σημειώνεται ότι θα απαιτείται απόδειξη από την Εταιρεία Μεταφορών συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου. Περίπου 32.000 φοιτητές που είναι γεγγραμμένοι στα τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΗ, .E., τα οποία μετακινούνται από τα μερνή τους έδρα, θα μετακομίσουν σε νέα, στην έδρα των πανεπιστημίων τους. Ε, από αυτούς, ε, οι περισσότεροι ε, είναι αυτοί που σπουδάζουν στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Πάτυρα, το οποίο μετακίνεται στο Μεσολόγγι. Ε, ακολουθούν ε, φοιτητές από το ΤΕΗ Διοίκησης Επιχειρήσεων, από τη Χαλκίδα, το οποίο μεταφέρεται στη Θήβα. Ε, πάντως, αυτό που βλέπουμε είναι πως ο τελικός αριθμός θα είναι μικρότερος, ε, καθώς ε, λιγότεροι φοιτητές αν αυτοί οι οποίοι ζουν σε μία πόλη και θα μετακομίσουν σε μία άλλη. Εναφέρουμε σε αυτό το σημείο, ε, πως γιότι οπωσδήποτε αναφέρετε na μάθη περισότερα για το σχολείο Αθηνά, και πως και τις σχολές που σχηδιάλτε να synchronefτούν, μπορούμε τα να βήston ιστοτόπο του Ιπουργίου Παιδείας, ε, Πολιτισμού, θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο είναι το www.gov.telia.gr. φλη και φλες είστ τον ισμένεις τους νταν ακομαδί ων εφM και κού την αποής χες υνεκής φυτική ένση τη σραεδο ταραφές. Μμαζήμας μούρ την επικοινόντα μετρίσα που σττόπους. Πρώτων από το ημέλη της εκποίς, ρααδιο καταγραφς παάκι φέτελ δά από τα σελίδας μας στο facebook www.facebook.com slash radio-καταγραφές με λατινικούς χαρακτήρες και τρίτον από τα τηλέφωνα της εκπομπής 210-4118-602 και 210-4118-640 όπου μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας τις καθημερινές. Εφόσον, λοιπόν, είμαστε φοιτητές, μας απασχολούν θέματα που αφορούν το κατεξοχήν πεδίο δράσης μας, το πανεπιστήμιο και τα ΤΕΗ. Για το λόγο αυτό, η σημερινή εκπομπή έχει θέμα το Επίμαρχο Σχέδιο Αθηνά, το οποίο επιχειρεί μια αλλαγή στο τόχο της ανώτατης βαθμίδας της εκπαίδευσης με διάφορα επακόλουθα. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, ακούσαμε την άποψη του Υπουργείου, στην οποία ανέφερε τα βασικά σημεία παθογένειας που υπάρχουν και στα οποία πρέπει να γίνουν οι αλλαγές. Η μια άποψη του Υπουργείου είναι αυτή που με την πρώτη ματιά φαίνεται εύλογη. Ε, γιατί έχουν ξεσηκωθεί όχι μόνο οι καθηγητές αλλά και οι φοιτητές αυτό το θέμα και συνεχίζουν καταλήψεις, σπουρίες σε όλες τις πόλεις της χώρας. Ε, όπως λένε, κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Ας δούμε λοιπόν και κάποια επιχειρήματα από εκείνους που αντιδρούν. Μόνικα. Έτσι λοιπόν Αγγελική, και όπως είπες εσείς, σε όλη την Ελλάδα έχουμε τέτοιες αντιδράσεις. Πρώτη και καλύτερη λοιπόν είναι η Πάτρα, όπου όπως φαίνεται το ΤΕΗ της Πάτρας πλήγεται περισσότερο από κάθε άλλο τμήμα. Παμπατραϊκό Συλλαλητήριο λοιπόν πραγματοποίησε στην πλατεία Αγίου Γεωργίου καθηγητές και φοιτητές, φοιτητές του ΤΕΗ Πατρών προκειμένου να αντιδράσουν για το σχέδιο Αθηνά και στις αρνητικές επιπτώσεις που αυτό θα επιφέρει. Η ανακοίνωση των σπουδαστών στο Παμπατραϊκό Συλλαλητήριο αναφέρει «Μπλοκάρουμε το σχέδιο Αθηνά». Η υπεράσπιση της δημόσιας παιδείας είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας. Μεσό του λεγόμενου σχεδίου Αθηνά επιχειρούν να μεταφέρουν σε άλλες πόλεις ή και να κλείσουν να συγχωνεύσουν τμήματα του ΤΗ Πάτρας. Υποβαθμίζουν με αυτόν τον τρόπο του ΤΗ Πάτρας αλλά και την πόλη συνολικά. Παράλληλα μεθοδεύουν την πλήρη διάλυση της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς το σχέδιο Αθηνά αποτελεί ένα τμήμα μόνο της και επιχειρηματικοποίησης. Αυτό επιβάλλουν τα μνημόνια και η πολιτική του Υπουργείου και της κυβέρνησες που τα εφαρμόζουν. Το σχέδιο Αθηνά, σύμφωνα με τους πατρινούς, αφορά όλη την κοινωνία. Τους φοιτητές, γιατί θα κληθούν να υπομιστούν το κόστος μετακίνησης τους στις πόλεις που θα μεταφερθούν τα τμήματά τους. Ο κίνδυνος εγκατάληψης των σπουδών είναι ορατός για ένα μεγάλο τμήμα των φοιτητών. Ε Η συγχώνευση των τμήματων θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα των σπουδών τους και στα εργασιακά τους δικαιώματα. Τους εκπαιδευτικούς, γιατί ήδη έχει μειωθεί δραστικά ο αριθμός των έκτακτων εκπαιδευτικών των Ινδρυμάτων, ενώ οι όροι και οι συνθήκες εργασίας γίνονται διαρκώς χειρότεροι για το μόνιμο επιστημονικό προσωπικό. Τους διοικητικούς υπαλλήλους, καθώς η εφεδρία και οι απολύσεις, παραμένουν πάντα στο για το τον τους μαθητές, που θα δώσω το χρονογραφικό 90 και pleines écoles λιγότερες αλλά και δραστικά λιγότερες τέσσερες αγωγές τα επόμενα χρόνια. Προθύτη τη λοιπόν ο μαζικός αποκλισμός των παιδιών, των ληκόνσι, κογενιών, από το δημοσίο αγαθό της δευτεβάθμιας εκpäδεψης στους εργαζόμενους γονείς που θα κληθούν να υπομιστούν το κόστος της υποβάθμισης και επιχειρηματικοποίησης, ιδιωτικοποίησης δηλαδή της φύτησης, στέγασης, μετακίνησης, σε συνθήκες μάλιστα μείωσης μισθών και εκτεταμένης ανεργίας. Τέλος, για τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς και τους εργαζόμενους, με κοινό μέτωπο υπερασπίζονται το δημόσιο χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συνδένουν τον αγώνα με την υπόλοιπη κοινωνία που στενάζει και τις συνέπειες της κρίσης τους. Περνάμε σε ένα άρθρο που είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα ΤΑΝΕΑ στις 11 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους. Ε, το αρθρογράφος του είναι ο κύριος Παλίκαρης, καθηγητής αυθαλμολογίας στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, ε, ο οποίος έχει διατελέσει και πρίτανες του ίδιου Πανεπιστημίου. Ε, γράφει, λοιπόν, πούze στην πραγματικότητα λήχες θα θαλάξουν δεδομένου ότι τα συγχωνεβόμενα και καταργούμενα τμήματα οι πολυτεργούσαν και καμιά ουσιαστική μειωση του όγκου και όχι του κόστους σανότα της εκπεδίας θα γίνει δεδομένου ότι αυτή θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον το 25 με 30% synchronizzata με τις ιπόλυπες ευρωπαϊκές χώρες η άυξητον στα τεών στα αι κι ηλάτωση τους στα τεί ίσως αποδιχθίαλο ένα μιρέο η χώρα Δεν χρειάζεται υπερεπιστήμονες, μόνο και μόνο για να επιβεβαιώνεται η αναγκαιότητα της ύπαρξης και λειτουργίας των εδρυμάτων, αλλά και περισσότερους μουρφωμένους πολίτες και ειδικευόμενους τεχνίτες, αγρότες, νέους εκπαιδευόμενους για πραγματικές ανάγκες και αντικειμενικές δυνατότητες, εσωτομίες της οικονομίας. Μιας ίσως ενδογενούς αυτόνομης οικονομίας, μικρής κλίμακας, αλλά μεγάλης αγοραστικής αξίας. Είναι πρωταρχικό να προσδιορίσουμε σε βάθος 15 ετίες ποιος θα είναι ο εργασιακός χάρτης της χώρας μας, βασισμένος στις πραγματικές δυνατότητές να μπορούμε να πούμε σε αυτά τα παιδιά τι πρέπει να μάθουν, πώς πρέπει να εκπαιδευτούν, πού να κατευθυνθούν, τι πρέπει πραγματικά να ξέρουν για να ζήσουν σε ένα ασφαλές κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα της επόμενης ημέρας. Επίσης το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε σχετικό δελτίο που εξέδωσε αναφέρεται εξής «Δεν υπήρξε κανένα άλλο πανεπιστήμιο στο οποίο να στοχοποιηθούν αβάσιμα επί τέσσερα χρόνια σχεδόν στο σύνολο των πλημάτων του, έδρες των σχολών του αλλά και η ίδια ύπαρξή του ως ενιαίο ακαδημαϊκό ίδρυμα». Η πρόταση του Υπουργείου για συγχώνευση δύο τμήματων στις Σχολές Επιστημών Διοίκησης, πιο συγκεκριμένα συγχώνευση του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Θετικών Επιστημών, επίσης συγχώνευση του Τμήματος Στατιστικής και Ενολογιστικών Μαθηματικών με το Τμήμα Μαθηματικών, εγύρει σειρά σημαντικών ζητημάτων τόσο επί της σκοπιμότητάς της, όσο και επί της εγκυρότητας των κριτηρίων πάνω στα οποία τη η πρόταση αυτή, αλλά και επί των αναμενόμενων αρνητικών αποτελεσμάτων που θα προκαλέσει μια ενδεχόμενη, μονομερής απόφαση και υλοποίηση εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας. Είναι φανές ότι η μη ενεργοποίηση εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας των θεσμικών οργάνων που βάσει ισχύον των νόμων είχαν την ευθύνη να αναλάβουν τη διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και η ανάληψη του ρόλου αυτού από τον ίδιο τον Υπουργό Παιδείας, συνεπικουρούμενο από άτυπη και ανώνυμη επιτροπή, άφησε τα ίχνη της στην παραγωγή του σχεδίου αυτού, που πρώτον δεν βασίζεται σε έγκυρα και επαρχή επιστημονικά δεδομένα, ενώ προσκούρει σε καδημαϊκά θέματα. Δεύτερον, έμεινε ανοιχτό για άλλη μία φορά στην Επίσης, ο επανασχεδιασμός του Ακαδημαϊκού Χάρτη μιας χώρας απέττει καταρχάς να είναι στρατηγικός, να υπάρχουν ρητοί και διαφανείς στόχοι, δεδομένα, πλάνα μετάβασης και εργαλεία σταδιακής υλοποίησης. Και στη συνέχεια, οφείλει να συνοδεύεται από ένα εθνικό σχέδιο για την τροτοβάθμια εκπαίδευση που να διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα των πανεπιστημίων το نەbrakτο σε φασμό τις επιτούμενες αυτονομίες των νησιμάτων και την ενεργη υποστήριξη της βεσιμότης των νησιμάτων καθώς επίσης και την ανάπτυξη της χώρας σε επίπεδο περιφερειών τέλος την μελέτη τον αναγκών της χώρας βάσει δεδομένων παράδειγμα της Χάριe αν αυτή ηχιγίνει θα επηρεπτεί τις αφθέρετες μιόσφιτιτόν σανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες ιδιαίτερα δε σε μια περίοδο οικονομικής και κοινωνικής κρίσης όπου η πυστημονική παραγωγή αυτών των τμήματων είναι απολύτως απαραίτητο να ληφθεί επιγόντως υπόψη από την πολιτεία. Τελειώνοντας αναφέρει ότι αποτελείτε μια συμφωνία μεταξύ ΑΕΗ και πολιτείας η οποία θα γίνει επιτέλους σεβαστή με συνέπεια από τις διαδοχικές κυβερνήσεις. Καμία ανασυγκρότηση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας δεν μπορεί να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα εάν δεν συνοδεύεται από τον καθορισμό και την εφαρμογή ενιαίων και σταθερών κανόνων για την κατανομή των φοιτητών, των ανθρώπινων πόρων, των οικονομικών πόρων, των υποδομών καθώς και την εξασφάλιση της απετούμενης φοιτητικής μέρη μας. μία άποψη, είναι αυτή που υπήρχε την Κρυακή που μας πέρασε στην Καθημερινή ε, όπου το άρθρο αυτό κάνει λόγο για την α, αξιοπιστία των προθέσεων του Υπουργείου Παιδείας για την ουσιαστική μεταρρύθμιση στον χώρο της τριτοβάθειας εκπαίδευσης μ, προ, του Σχεδίου Αθηνά. Ε, αυτή λοιπόν την νοχιαστική μεταρρύθμιση έπληξε η απόφαση η οποία έγινε γνωστή λίγο μετά την έγκριση του σχεδιασμού από τη Βουλή για, για τη διατήρηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως έχει αντί της κατάργησής του. Η απόφαση ε, υπηρετεί ακαδημαϊκά κριτήρια, υποστήριξαν μιλώντας στην καθημερινή υψηλό βαθμό στελέχη του Υπουργείου Παιδείας. Όμως, η καθεστερημένη ανακοίνωσή της αφήνει υπόνοιες για μικροκομματική μεθόδευση και εξυπηρέτηση των πικιστικών κριτηρίων. Τη θέση αυτή ενσχύει το γεγονός ότι οι θρία αμφολογούν οι βουλευτές της Κοζάνης για τη νίκη τους, την ίδια στιγμή που το Υπουργείο δεν είχε ανακ Μάλιστα, οι εξελίξεις για την Φλόρνα και την Κοζάνη είχαν αντίκτυπο και στη διαμάχη Πάτρας Μεσολογγείου και Αγρινίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως ο Δήμαρχος Αγρινίου κατηγόρησε του Υπουργείου Παιδείας ότι το σχέδιο Αθηνά είναι πρόχειρο, μη επιστημονικό και ρουσφιτελογικό κατασκεύασμα και κάλεσε τους βουλευτές, βουλευτές του νομού να προστατέψουν το υποκατάργηση Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας που έχει έδρα το Αγρίνιο βέβαια μέρη βη πείξε, αλλά μόνο για το state στις διαπεριφέρειες. Στη δεκριμένα είναι ετυποσιακό ότι από την Ετολοκαρνανία ε ο Ύφιργός Ασγίας ανακίνησε ότι το Μεσολόκη κερδίζει την Πάτρα την έδρα του τε διδητική της Ελλάδας, χωρίς να έχει πάρξει επίσημη διαψεύசி από το Ύπυργιο Πεδίας. Ε, τι είχε προταθεί. Λίγες ώρες μετά την βζύφιση την προπροηγούμενη 5η από τη Βουλή δ╔λτροπολογίας που δίνει τη δυνατότητα στην ιχνοργοπεδίας να ορίζει νέες κατευθύνσεις σε και ΤΕΙ, δηλαδή να εφαρμόσιως ιαστικά το σχέδιο Αθηνά. Είναι γνωστό ότι η έλαβε φεχάση το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τι είχε προταθεί και τι τελικά φαγίνει, καταρχάς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει εξεκτίμματα με βάση την τελική πρόταση του Αθηνά, 3 τετμήματα που ήχαν ανέδρατι Φλόρινα κε πρόκειται να ανταχθούν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, μέδρη Θεσσαλονίκη, δύο τμήματα που ήταν θηκοζάνε και θα ανταχθούν στο Αριστοτέλ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το βulkanikón spoudón θα καταργηθεί. Ε, με βάση τις εξεσινές ανακινήσεις, τα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, παραμένουσες πόλεις που βρίσκονται σήμερα και το ίδρυμα θα γίνει ο Μοσπονδωμάδι με το Δυτική Μακεδονίας. Ε, κατά τα πρότυπα του που ιδρύεται από το, από το Πανεπιστήμιο και τα ΤΕΗ στα Ιόνια νησιά. Ελαιότιμα λοιπόν υπάρχει ε, γιατί ελήφθη αυτή η απόφαση για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ήψηλό βαθμά ως τελέχη του Υπουργείου Παιδείας. Επικά λέστηκαν μιλώντας την Καθημερινή τις ενστάσεις που προέβαλαν οι σύγκλιτες του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. Επίσης, είπαν πως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας πληρεί όλα τα εκαδημαϊκά κριτήρια για να γίνει αυτόνομο καθώς διαθέτει έξι τμήματα και δεν χρειάζεται το διορισμό επιπλέον μόνο ενός πανεπιστημιακού. Βέβαια, έβλεγε ο ερώτημα. Αποτελεί το ότι η υπόφαση ανακοινώθηκε μετά την ψήφη της τεπολογίας στη Βου, καθώς ήταν γνωστή και ήταν όμως η θέση των δύο πανεπιστημίων του Αριστοτελεί καθώς επίσης και τα αριθμητικά δεδομένα για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι λοιπόν προκλήθηκαν εύλογα ερωτήματα και αναταραχές στους βουλευτές των συγκεκριμένων περιοχών. Από την πλευρά τους, τελέχοι του Υπουργείου ανέφεραν στην Καθημερινή πως το τοπίο θα ξεκαθαρίσει γύρω στις 20 25 Απριλίου όταν θα εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα με τις επιμέρους αλλαγές που θα φέρει το Αθηνά σε κάθε Πανεπιστήμιο και ΤΕΗ. Τελικά ποιος πραγματικά μπορεί να ξέρει κάτω από ποιο πρίσμα γίνονται όλες Είναι όντως για τη βελτίωση της χώρας ή κρύβονται και πίσω αυτό. Τα κριτήρια με τα οποία αποφασίζονται τα τμήματα που θα συγχωνευτούν ποια είναι. Μήπως, αυτά που πραγματικά να συγχωνευτούν σωχοποιούνται άλλα τμήματα για συμφέροντα ξένα προς αυτά των φοιτητών και καθηγητών. Επίσης, οι έντονες αντιδράσεις τόσο των καθηγητών όσο και των φοιτητών σε όλες τις περιπτώσεις γίνονται για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και έχουν σαν μοναδικό γνώμονα το καλό όλων των φοιτητών και την προαγωγή της γνώσης και της επιστήμης ή γίνονται με ατομιασκηστικά κριτήρια του καθενός. Ένα πράγμα είναι εντελώς ξεκάθαρο, ότι οι αλλαγές πρέπει να γίνουν. Το ερώτημα όμως είναι πάντα πώς θα γίνουν και πότε θα γίνουν. Δεν ξέρω αν το σκεπτικό το δικό μας Μόνικα ως απλές είναι τόσο λάθος, αλλά πιστεύω ότι οι τόσο μεγάλες αλαγές δεν είναι δέντερο να συμβούν τόσο γρήγορα, αλλά χρειάζεται ένας προγραμματισμός τουλάχιστον πενταετίας. Συμφωνώ Αγγελική, συμφωνώ. κλείσουμε την εκπομπή μας να αναφέρουμε ένα πολύ ωραίο άρθρο, να μοιραστούμε μαζί μάλλον ένα πολύ όμορφο άρθρο που είναι οι σκέψεις του κυρίου Χρήστου Γιαμβριά, ομότιμου καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών πάνω στην γενικότερη κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα ΑΕΗ. Το όμορφο αυτό κείμενο μπορείτε να το βρείτε στο περιοδικό Ακτίνες. Ε... Ο κύριος Γαμβριάς λοιπόν ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα που αναφέρει στο άνθρο λέει κάπου ότι ο νέος, ο νέος νόμος πλαίσιο θέτει πολλά προβλήματα των πανεπιστήμιων μας στις σωστές βάσεις για μια ορθολογική αναβάθμιση της λειτουργίας. Όμως θα πρέπει να γίνουν και άλλες που να ολοκληρώνουν το θέμα αυτό όπως η οικονομική ενίσχυση, η ανάπτυξη της έρευνας και των μεταπτυχιακών σπουδών, η ρύθμιση για την αυτοτέλεια των πανεπιστ η λοιπές του ηλεκικοτεχνικον και οικονομικον αναγκών και η αναβάθμιση και ο ιχροχρονισμός της λειτουργίας των πανεπιστημίων μας μπορεί να επιτευχθεί μέσα++){} στις σχετικές διαδικασίες μελέτης και διαλόγου όλων των φορέων που σχετίζονται με τα ΑΕ και τα ΔΕ και τα θέματα εκpäδευσης αυτά. Την πιοτό του στο κόσμου κόσμο του μας, πια μετά θα την αναβάθμισήν, πια επιτροπεί εμπειρογνωμόνων θα μελετηθεί σοβαρά το θέμα και θα προτινη λύσεις Και τι είδους θα είναι αυτές, θα στοχεύουν στην πνευματική οικοδομή ψυχών. Είναι αλήθεια και ακούδητα από όλους ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή μιμητισμού, του αλότριου κακυκτημένου και επικάλυψη προσελκυστική. Σε μία εποχή χωρίς ενθουσιαστικά οράματα για το μέλλον. Σε μία εποχή που βρισκόμαστε ακόμη υπό την καθοδήγηση και τον εναγκαλισμό των Σε μία εποχή που θριαβεύει η καπατσοσύνη, η ανέδεια, η ασέβεια προς κάθε ιερό και όσιο και ο εχλεβασμός της προσωπικότητας του άλλου. Ίσως διαρωτηθούν μερικοί. Μα έτσι η κοινωνία μας σήμε ως ένα αρκετά μεγάλο βαθμό, έτσι είναι η πραγματικότητα. Βέβαια, δεν μπορεί να γνωρίσει κανείς και τη μερίδα εκείνη της κοινωνίας μας που κρατά ακόμα και καλά τις αρχές και τις παραδόσεις του έθρους μας. Διατηρεί τον σεβασμό προς τις οικογενειακές παραδόσεις και τη θρησκεία. Σε αυτή τη μερίδα της κοινωνίας μας στηρίζεται ακόμη η υγιής ελληνική ταυτότητα της χώρας μας. Αυτή η μερίδα της κοινωνίας μας όμως έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για να αποτυναχθεί από την κοινωνία μας το ρηπογόνο νέφος της παρακμής και να συμβάλλει στην μεκάθε κάθε εφικτό μέσο αναμόρφωση του ψυχικού κόσμου των νέων μας. Στο σημείο αυτό η παρέα των ραδιοκαταγραφών σας αποχαιρετάει ε, από την Αγγελική Καλκάνη. Καλό και τη Μόνικα Παπά. Να έχετε όλοι ένα όμορφο βράδυ. Ραδιοκαταγραφές Η παρουσία της Χριστιανικής Φιλικής Ένωσης στους 91,2 των ΕΦΕΜ της Πυραϊκής Εκκλησίας Για νέους ακροατές που δεν παραμένουν θεατές